Και τους φιλέψαμε η και Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Να είμαστε λοιπόν εδώ Μια ακόμα Παρασκευή Και την προηγούμενη μου λύψατε. Μου λείψατε αφόρητα και είναι πραγματικότητα Και είναι και Ειλικρινής τοποθέτηση Και σας το λέω από καρδιάς γιατί με όσα έχουν συμβεί σε αυτό το 15η μέρο, ε, η αλληλοπαρηγορητική διαδικασία που συνεπάγεται τούτη εδώ η εκπομπή χρόνια τώρα, νομίζω ότι κατα, με, καταφέρνει, και, καταφέρνει και σε εσά και σε μένα ναι, να χαρίζει ένα δύοωρο ικανό να κλείσει μια εβδομάδα και να ανοίξει μια καινούρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ο Real FM, Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Uh, στον ήχο είναι μαζί μου η Μαρία Χριστοδούλου Σήμερα η Λίτσα Ιτζεφράκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο Και εξαιρετική μουσική όπως πάντα από την αδερφούλα μου την Άνση την Κανέλη Που είπε να ξεκινήσουμε με κάτι που μας επιτρέπει λίγο Να συνδεθούμε και με τη μουσική που παίζει ο Γεωργίου Αλλά και να βάλουμε και το δικό μα τάττς Και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί τα υπόλοιπα είναι σαφώ πιο δύσκολα να σας θυμίσω όμως τον τρόπο επικοινωνίας που έχει εξαιρετική σημασία αφού ευχηθώ, σας έχω και τραγουδάκι μετά, σε όσες γιορτάζουν σήμερα ζωοδόχου πηγής, χρόνια πολλά από καρδιάς, είναι Μάης, είναι τρεις του μήνα η άνοιξη μυρίζει και ξεμυρίζει, αλλά πάντω είναι άνοιξη μαζί με την αστάθειά της, μαζί με τις ζέστες και τις βροχέ μαζί με τη συνεφιά τη και τον ήλιο της, μαζί με τη φρίκη και την ομορφιά της. Θα μου πείτε, έτσι δεν είναι η Άνοιξη. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε απόψε, όπω κάθε φορά, δεν έχετε παρά να στείλετε με το email που σα είναι και προσφυλέ και δωρεάν στο βίντεο papakirialfm.gr με SMS ρεαλ και και το μήνυμά σα στο 19600. ρεαλ και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Το τηλέφωνο 211-200-8200. Και α ξεκινήσουμε με τον Παράδίσιο. Τι θα λέγατε να χτυπήσουμε την πόρτα του παραδείσου Knocking on heaven's door Τώρα πως αυτό θα εξελιχθεί σε χαλασιά μου Και θα το χρησιμοποιηθεί η ψυχή σας Μόνο οι Μανίτα θα μπορούσαν να το πετύχουν Με μπουζούκι και φωνή ο Γιώργος Κωνσταντινίδη στο πιάνο Τον μπάσο ο Γκώστας ε, Στέριος Και ο Στέριος Κώτας τον έκανα και Κώστα Στα κρουστά ο Δήμος Κωνσταντινίδης Λοιπόν θα το ευχαριστηθείτε γιατί θα ξεκινήσουμε χτυπώντας κυριολεκτικά τις πόρτες του παραδείσου με ένα ελληνικό σύνδεση δηλαδή και μίξη καταπληκτική πεντατονικό τραγούδι παραδοσιακό πογονίσιο που είναι γραμμένο πίσω το 1971 από τον Βασίλη Δημητρίο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE διαφημίσεις σας ιδρυγάρω για να σκεφτείτε θα σας μεταφέρω σε συνθήκες συλλήγγου άγχους και χαράς θα γίνεται μια άειλη παρουσία σε έναν κόσμο μπορχεσιανό θα γίνεται μια κάμερα οπσκούρα εκεί τα μαθηματικά θα είναι ένα μυστικό όπλο και η μνήμη το αντικείμενο μιας αρχαιολογικής συζήτησης θα σας μεταφέρω στην εκτιπλωτική όπερα πρίμα του Καρλός Φονσέκα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Ξέρω τι κλέψανε, που λένε και οι τίτλοι μας, δεν ξέρω τι κλέψανε, ξέρω ότι οπωσδήποτε κλέμουν την νοημοσύνη μας. Διότι όταν εμφανίζονται τα τάγκς και στασιάζει ο στρατός, απανταχούν της γης, άνθρωποι το λέμε πραξικόπημα. Τώρα, πώς έχει γίνει να είναι κάτι σε... Δημοκρατική προσέγγιση, αποκατάσταση της δημοκρατίας, αντιδημοκρατική παρέμβαση Ό,τι μπούρδα μπορεί να φτιάξει κανείς σε φράση με τη δημοκρατία Φτάνει να πετύχουμε αυτό που θέλουμε Ποιοι το θέλουνε, ε, αυτοί που θέλουνε και να τους πληρώσουμε εμείς Τα σπασμένα και να χρωστάμε τις Μιχαλούς για τα επόμενα 100 χρόνια ε, Εγώ λέω να σας πάω στα πυρηνέα στα Πυρηναία ζει απομονωμένο ο διάσημο κινηματικό μαθηματικό Αλεξάνδρ Γκρότετ Επεξεργάζεται με μανία το τελικό του έργο. Τι είναι ακριβώ αυτό το μνημιώδες, μυστηριώδες εγχείρημα. Ο άνθρωπο, ο συγκεκριμένο, είναι μία από τι μεγαλύτερε ιδιοφύε τη εποχή του. Και ξαφνικά αποφασίζει να εγκαταλείψει εντελώ την κοινωνία και η αφήγηση περί αυτήν την απόφαση ξεδιπλώνονται σε δύο πολυεπίπεδε αφήγήσει. Η πρώτη αφορά τι προσωπικότητε που ανέπνευσαν τη φαντασία του ήρωα, δεν θα σα τα πω όλα. Η ζωγράφο ο Βλαντιμίρ Βοστόκοφ, ο Μαξιμιλιάνιο Τιενφούέγο, που αποτελεί το σύμβολο όχι μόνο τη συνείδηση του συνταγματάρχη, αλλά και ολόκληρη τη Ευρώπη. Η δεύτερη αφήγηση ταυτίζεται με την ιστορία τη ζωή του ίδιου του πρωταγωνιστή. Από τη Ρωσία τη Οκτωβριανή στο Μεξικό τη Αναρχική Δικαετία του 20 και τον Ισπανικό Εμφίλιο μέχρι το Βιετνάμ. Και από τη Γαλλία ω τα νησιά τη Καραϊβική. Ένα πραγματικά ταλαντούχο νέο συγγραφέα τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, μα περνάει σε μια κομικοτραγική αλληγορία για το πολιτικό φάσμα του περασμένου αιώνα, που τόσο μοιάζει με το τωρινό. Σα μιλώ για τον Κάρλο Φονσέκα Σουάρε, το έργο του Φονσέκα που έχω σήμερα εδώ από τι εκδόσει Καστανιώτη. Εμπνευσμένε και καινοτόμε είναι οι επιλογέ του Καστανιώτη τελευταίο καιρό. Ο συνταγματάρχη δεν έχει που να κλάψει. Απ' την Κώστα Ρίκα, στο Ριαλεφέ. Έχω τρία αντίτυπα για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11200.8.200. Και εγώ θα πω. Στην πηγή τη Λικούδη, που γιορτάζει σήμερα και έχει γράψει και το τραγούδι που θα ακούσετε. Σε όλε τι ζωέ και σε όλου του παναγιώτητε που σήμερα έχουν επιλέξει να γιορτάζουν, θα του αφιερώσω για τη γιορτή του το τριαντάφυλλο. Και τι σε ποιη Βρετάκου. Στο τραγούδι ένα εξαιρετικό Νίκο ε, Καρακαλπάκη και στη μουσική η πηγή Λυκούδη. Κρατήστε το στοίχο. Που να σε βάλω. όλη οι είναι στήθο μου. Και αφορά στο τριαντάφυλλα. Είδα στον ύπνο απόψε πω μικρέ παιδινέ. Πω έγινε ένα τριαντάφυλλα μου Φρέσκω σαν να.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 όλη η γης είναι μου που να σε βάλω όλη η είναι μου και πέρασα κι άφησα δέξια τον Ταϊγετό και πέρασα κι άφησα δέξια τον ταϊγετό στάθηκα μόνο τον κοίταξα λίγο και πήρα το δρόμο μου πάλι και πήγαινα πήγαινα και πήρα το δρόμο μου πάλι και πήγαινα πήγαινα Θεό Αγάπη μου, όλη η γης είναι στη δόση. Χέρι μου, σε, είχα στο χέρι μου που να σε βάλω στο χέρι μου, σε είχα στο χέρι μου. Από που να αρχίσω και από που να τελειώσω; Τι σκιές είχε αυτό το Πάσχα και πώ ήρθε η Πρωτομαγιά. Ε, το λέω γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ανατρίχιασε δεν πικράθηκε, δεν σκέφτηκε τη φύση του ανθρώπου που ξεπερνάει κατά πολύ εκείνο το παλαιικό χώμο χώμηνης λούπού, το ξεπερνάει, το ξεπερνάει μεγίνουν εκεί τον βραβευμένο για τη στρατιωτική του αξία ελληνοκύπριο ήλαρχο ο οποίος α, καρύδωνε, έσφαζε, έπνιγε γυναίκες, παιδιά, αλλοδαπές κατά προτίμηση από χώρε που του φαινόταν επαρκώς μακρινές, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ορέξεις του, πατρεμένος με δύο παιδιά, ε, βραβευμένος, ε, προφανώς φασίστας α, μέχρι το τελευταίο κύτταρο του εαυτού του, ναζιστόφατσα κυριολεκτικά, ο οποίος καλύπτεται και πίσω και μάλιστα με έναν εξαιρετικό τρόπο στην ειδησιογραφία, τον καλύπτουμε πίσω από το ψευδόνυμο που χρησιμοποιήσα στο διαδίκτυο, ο Όμηρος. Ο ρέστη. είναι ξαφνικά ο Δεν έχει όνομα, δεν έχει επίθετο Και δεν είναι καν Ελληνοκύπριος Που σφάζει Φιλιππινέζες Που σφάζει Ρουμάνες Ω, Όχι Φανταστείτε να ήταν Αλβανός, Ρουμάνος ε, Βουλγαρός Πακιστανός ή Αφγανός Και να είχε περάξει μισή γυναίκα Όχι να τη σφάξει Και έχει γίνει ξαφνικά όχι Κύπριος Serial Killer, όχι Είναι ο Serial Killer της Κύπρου. Θα μπορούσε να είναι και άλλη εθνικότητα, γιατί μα βγαίνουν οι ρατσισμοί σχεδόν αυτοματοποιημένα πια. Έχει περάσει ένα τμήμα από το κτίνο και έχει μπει μέσα μα και δεν το καταλαβαίνουμε, το αναπαράγουμε με έναν τρόπο καταπληκτικό και μετά ανακαλύπτουμε. Βέβαια υπάρχει και φιλότιμο. Ουγό Δικαιοσύνη παρετήθηκε, αναγκάστηκε εξαιτία παρέτησε την άλλη μέρα και μετά από πάρα πολύ καιρό, ο ε, Αναστασιάδης να πετάξει τον αρχηγό τη αστυνομία σήμερα από τη θέση του, περιπάσετε, κάτι έγινε. Και ενώ ζούμε αυτή τη φρίκη έρχεται η σφαίρα στο κεφάλι του παιδιού, έρχεται ο νεκρός καμεραμάν από. δηλαδή πολύ θανατικό, πάρα πολύ θανατικό, εντός εκτός μεγάλης εβδομάδας, χωρίς αναστάσιμες προσδοκίες από τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζαμε και έρχεται και το ε, εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά, πιστή στο follow-up δημοσιογραφία του παλιού καλού καιρού, από τον Παπαχέλα το ντοκουμέντο για το μάτι, για να μην ξεχνάμε. Γιατί όποιος ξεχνάει, θα καεί ολόκληρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με μαθηματική ακρίβεια θα καούμε. Όσοι ξεχάσουμε, αυτούς τους 101, 102, 200 νεκρούς, λέω το 200 γιατί και οι τραυματισμένοι και οι καμένοι και οι χαροκαμένοι, είναι ζωντανοί νεκροί πολλοί από αυτού και δυσκολεύονται να πατήσουν στα πόδια τους και να σταθούν. Θα ξανακαούμε. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα για την πυροπροστασία. Γιατί εμεί, για παράδειγμα, ως κόμμα, έχουμε καταθέσει ερωτήσει και κανένα δεν μα απαντάει τι έχει γίνει για την πυροπροστασία. Εγκαίρω, πώ πρέπει, Για να μην ξανακούσουμε το δεν πετάει το αεροπλάνο, δεν μπορεί από εκεί, δεν έχω αυτοκίνητα και αυτά που έστειλα πέντε, από τα οποία πέντε μόνο δύο σβήνουν, Για να μην πάω σε άλλε λεπτομέρειε. Και μέσα σε αυτή την ανατριχήλα, τι να σκεφτεί, να σκεφτεί τι γυναίκε. Δεν ξέρω, όταν το δω playlist, είπα ότι η Νάνση ίσω να έχει δίκιο που το βρήκε και το έβαλε πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια εξαιρετική χαρούλα λεξίου σε μια εξαιρετική ερμηνεία και δεύτερον γιατί είναι η στίχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και το τέλος του τραγουδιού λέει και μέσα στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμενα μια ανάμνηση ατυχίας έτσι λοιπόν ας ακουστεί η Μαριάνθη των Ανέμων Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στο Παρνασό, ξεκίνησα για να δοκιμαστώ κι αυτού που με πέδεψανε σαν γιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς ξεπέρασα τους δισεχτους καιρού. Και αποκτήσα το μύθο μου με σκοχασμούς πικρούς σε υπόγειες δρόμου, άγκρους και υγρούς από τρέλι γενιά τη οδού κόσμου τη βία και από nhά. Χιλιάδε μάτια με κίτταρα από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδε μάτια με κίτταρα από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.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 Είκε είμαι από τρελη γένια, μισό του φόζου μου τη βία και πονιά Χιλιάδες μάτια με κοινάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά Χιλιάδες μάτια με κοινάνε από και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά Σαν στο Είναι η Άννα καλή στο μικρόφωνο. Η Μαρία Χριστό στο Νίκολίγα ηλίτσα Τζεφράκου στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ανσε στην εξαιρετική μουσική σήμερα. Και έρχονται και τα πρώτα σα μήνυματα. Θυμίζω ιελικαινο, αποστολή στο με SMS, στοpáker.gr. Έχω και κληρώσει σήμερα. Θα σα πιάξω λίγο τη διάθεση. Ε, ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα και κρύος και βροχή και λάσπη και ηλιακάδα Οπότε έτσι θα πηγαίνει σαν τη διάθεση τεθλασμένη Τετλασμέ, πάνω κάτω πάνω κάτω ή σταματία Όμως λέει χρόνια πολλά στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα που μας έλειψε ήταν σαν να κάναμε Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά Αλήθεια Λιάνα, λες τώρα που είδαμε τον Πρωθυπουργό με σορτσάκι να κρυφτεί η άνοιξη Κάτι άκουσα για πτώση θερμοκρασία ή έχει να κάνει με τι πολιτικέ μαϊμούδιε. Φοβερή μουσική έναρξη. Σε ευχαριστώ, μανιταρό, και πα Ελλάδο ναούμε, να το θυμίσω κιόλα γιατί αξίζει τον κόπο αυτού να του παρακολουθεί κανένα πάρα πολύ. Και ξαφνικά μου βγαίνει ντροδούρο και φτιαγμένο από το Πάσχα και ενδεχομένω και από τη μαγιά που συνόδεψε κάθε άσχημη στιγμή του Πάσχα ο Τάκη Ανταρσία για πάντα. Λοιπόν, δεν μπορώ να διαβάσω ακριβώ αυτά που λε γιατί εμπίπτουν στην βρυσιά την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθώ εγώ ενδιάμεσο για να την επαναλάβω. Δεύτερον, γιατί το βρίσκω λίγο μαζοχιστικό. Αν σε ενοχλεί κάτι τόσο πολύ στην κατιούσα από τις υπογραφές που γράφουν εκεί, μη διαβάζεις αυτές τις υπογραφές και διαβαζούν τα υπόλοιπα. Το τρίτο είναι ότι... Θεωρεί ότι κάποιο πρέπει να μην είναι νέο, δηλαδή να έχει βγει από το αυγό νωρί, για να μπορεί να τολμήσει να κρίνει τη στάση τη Γεσέα και τη Αδεδί Αυτό δεν το κατάλαβα. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε και τα 12χρονα να κρίνουν τη Γεσέα και την Αδεδή, άσε που τα 17χρονα ψηφίζουν και επομένω θα έπρεπε. Ε, όχι απλώ να έχουν βγει από το αυγό, να μην έχουν σκάσει μύτη ακόμα και να ξέρουν τι εστί Γεσέα και Αδεδί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα, τάχει με το πάμε. Η αλήθεια είναι ότι. Είμαι σίγουρη ότι αυτό σου έχει προκύψει και κρίμα γιατί γράφει ότι είσαι και Παοκάρα δηλαδή Σου έχει προκύψει ο Πάοκ έχει κόσμο και σε καταλαβαίνω και έχει και ωραίο κοινό Και τον αγαπάω και πολύ ως ομάδα παρότι παναθηναϊκός εγώ στη Βόρειο Ελλάδα Το έχω δηλώσει από πολύ παλιά, έχω και φίλους Παοκτζίδε, έχω έρθει και στο γήπεδά πειρες Οπότε ε, δεν με πιάνει εκεί ω προ την ειλικρία των προθεσεών μου εννοώ και ταυτόχρονα, αφού είσαι ΠΑΟΚ, φαντάζομαι ότι αυτό μου το έχει στείλει, μιλώντα για κούκουδο τσογλάνια στο site μου, μου το έχει στείλει από μια γωνία με την οποία, από την οποία παρακολούθησε προφανώ τον όγκο και το πλήθο τη Γεσέα και τη Αδεδή στη συγκέντρωση τη Πρωτομαγιά. Και επειδή ήταν ευθέω αναντίστοιχο του ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε αγώνα με ομάδα Β εθνική κατηγορία για το κύπελο, τι και τα με το Διονύσει. Και με μένα Κακότσι κεφαλί σου Και καλά θα κάνω να φύγω για να σεριάνεις τον κόσμο Έχω και άλλα ωραία μηνύματα Στα επόμενα Εδώ θα σας πάω να σεριάνεις τον κόσμο Με τους στίχους και τη μουσική του Θοδωρή ε, Του Καρέλα Και στο τραγούδι είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί του Γιατί Γιατί θέλουν να δώσουν φτερά στις χαρές Χέρι να μην τι πιάνει Μεσ' των ανθρώπων της καρδιές να πάνε για Σεριάννη Ακόμα και στη δική σου τα κούλη μου Μακρυα να διώξω τους καημούς Σε τόπους ξεχασμένους Έκει που δεν τους ταμιονούς κι απ' τις καρδιές χαμμένους. Μακρία να διώξω τους καημούς σε τόπου ξεχασμένου. εκεί που θέλους φτάνει και τι κι απ' τις καρδιές Βαρέα να δουν τη σιωπή πόλη τη μόναξιά του. σαν όνειρα, χωρίς πνοή να ζουν στη μεριμιά Χαρές, χέρι να μη τις πιάνει Μες των ανθρώπων τις καρδιές Να πάνε για Σεργιάννη Περά να δώσω χαρές Χέρι να μην τις πιάνει Μες στον ανθρώπων τις καρδιές Να πάνε για Σεργιάννη Κι <Τι> όπου πετούν, κοι όπου πατούν Να αφήνουν μια σημανή Σαν τριγυρνάνε ελεύθερες σήμερα και το βράδυ. Τι πέρα να χαρές, χέρι να μην τις πιάνει μέσ' τον αγρό τα πάνε <Τι Τι> Όταν μου στέλνετε μηνύματα στα οποία ζητάτε να πάρω προσωπική θέση σε υποκειμενικά ζητήματα ή σε ενδοκειογενειακούς καυγάτες τα παίζω. Βιλοομολογήσω ότι λιγάκι φριζάρω. Φερμάρω κάτι σαν σκυλί, κάτι σαν παγωκολώνα μένω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ακόμα και όταν τα σχόλια είναι καλογραμμένα. Μιχάλης λοιπόν. Και μάλιστα ο κάστορα. Φαντάζομαι ότι το κάστορα μπορεί να παραπέμπει και στον Πολιδεύκ και αν εσύ ο Κάστορα έχει προβλήματα με τον αδερφό σου, τον πολιτεύει και εγώ τι να κάνω δηλαδή. Με το πρόσχημα ότι θυμάσαι, φαντάσου πόσο είναι και άλλε σχέσει με τον αδερφό σου, ότι κάποτε μπορεί να ήταν σύντροφο. Εσύ δεν ξέρω αν είσαι σύντροφο, αλλά συντροφικά αποκλείεται εκτό από του χαιρετισμού που θα δεχθώ να λύσετε το ζήτημα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ποδηλάτη μου. Γράφει. Είδαμε και ακούσαμε όλοι, υποθέτω, το χθεσινό ρεπορτάζ για το Μάτι στο Σκάι. Αυτό το Έλα Γιάννη που ακούγεται κάποια στιγμή από κρατικού υπαλλήλου μου θυμίζει κάτι από τον Γιάννη Μπέζο στου απαράδεκτου. Μήπω ο λόγο του Καστοριάδη για γενική παρακμή και κατάρρευση των κριτηρίων είναι επίκαιρο, ή ε, δεν το είπε μόνο ο Καστοριάδης. Και δεν χρειάζεται να είσαι Καστοριάδης για να καταλάβει ότι έχουμε μια γενική παρακμή και μια κατάρρευση κριτηρίων. Άμα δεν πάμε και στα εκλογικά κριτήρια, Μιχάλη μου, α το καλύτερα, διότι εκεί δεν έχουν καταρρεύσει τα κριτήρια. Έχει καταρρεύσει η νοημοσύνη. Μετά από τα νέα που γίναν όχι, η νοημοσύνη έχει πάει περίπατο. Είναι όντω η μόνη αξία σε αυτή τη κοινωνία το κάντε όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά. Προφανώ όχι και προφανώ όχι για κούκου άνθρωπο. Α μου πει κάποιο, αν η απάντηση είναι ναι, να πιω κανένα μπουκάλι χλωρίνη. Κάραξε τον κόπο για ένα ναι κάποιου άλλου, να το προσδιορίζεσαι σε επίπεδο αυτοκτονική χλωρίνη. Δικάζεσαι, λέει, τον Ιούνιο από τον αδερφό σου που σου ζητάει νίκια για ένα σπίτι μισό-μισό που έχετε του 55-70 τετραγωνικά σκάρτα. Εντάξει, αν θέλετε εσεί να γίνετε κάνει και άβελ για ένα σπίτι και σα χωρίζει κάτι, εγώ τι να κάνω. Μου λε να σε πάρω τηλέφωνο. Άντε και να σε πάρω πώ θα μεσολαβήσω. Αν θε να το διαβάσω, να το διαβάσω, το διαβάζω. Αν θε να σου τηλεφωνήσω, να σου τηλεφωνήσω. Φαντάσου να τηλεφωνούσε σε όλου όσοι είχαν οικογενειακά προβλήματα και δει μοιρασιά ενό διαμερίσματο 70 τετραγωνικών. Αν θε να το προσπεράσω, ποτέ δεν προσπερνώ μηνύματα, ακόμα και τα χειδεότερα, γιατί θεωρώ ότι είμαι σε μία επικοινωνία με την πραγματικότητα. Και ειδικά σε καιρού παρακμή, δεν με συμφέρει καθόλου ως άνθρωπο, τουλάχιστον εφηή. Να μην έχω επαφή με την πραγματικότητα. Δεν αεροβατώ. Je ne suis pas Δεν εγκαινιάζω δρόμο 16 χιλιόμετρων, λε και έχω εγκαινιάσει την Εθνική Οδό που με συνδέει με, τον, με το Βόρειο Πόλο. Ειλικρινά στο λέω. Δεν εγκαινιάζω καινοτομίε εκεί που ε, πα να συντηρήσει κάτι που αξίζει τον κόπο να συντηρείται. Ε, και δέχομαι του συντροφικού χαιρετισμού και τους αντιγυρίζω. Και επειδή πτάρθει ο, ο, ο, ο καιρό, και μπα τόσο ο καιρό. Γυρνάει, έρχεται, μ, δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρουν τα παιδιά της γειτονιάς σου Αν με αυτά μπορείς να έχεις καλή σχέση Α, Είναι ένα παραδοσιακό ωραίο τραγούδι της Νένας Βενετσάνο Και το χαρίζω σε αυτούς που σαν σουρώσουν, πέφτουν κάτω και λασπώνονται Βάζουν μπρος τα δυο τους χέρια και σηκώνονται Αφού τα καταφέρνουν σουρωμένοι, μήπω τα καταφέρετε και ασούρω ότι μαζί με τον πολυδεύκη σου Δίρω τα παγάσικα. Θα του δώσω δυο χαστούκια να είναι χασικά. Θα του δώσω δυο να χασικά. Και σηκώνουμε. Ακουμπό στα δυο μου χέρια. Και σηκώνουμε. Κλέψανε λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί. Που του πιστέψανε. Κλέψαν. Ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Τι πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουνουν. Να σα πάω σε μία ακόμα κλήρωση, αφού ευχαριστήσω και τη συγχαρώ κιόλα τη, τη φίλη και συντρόφισσα και αγαπημένη τη εκπομπή, την Ειρήνη, από την Πρέβεζα, την Ειρήνη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα από Πρέβεζα, Στην πιο όμορφη και στατική παρέα του ραδιοφώνου. Αύριο η παράταξή μα, η Λαϊκή Συσπήρωση, κάνει την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μα, όπου έχω και την τιμή να συμμετέχω στην Πρέβεζα. Μπράβο! Παράλληλα θα γίνει και παρουσίαση των θέσεών μα για τι εξορίξει στην Ήπειρο Ιδρογονοαντράκων. Ένα θέμα που πληγώνει το σώμα και την ψυχή της άπειρου χώρας της, της χώρας της Υπήρου Οι άλλοι βεβαίως συνδυασμοί προτιμούν την Ίσα ως συνήθως Με αγάπη πολύ από την Πρέβεζα, η Ειρήνη Λοιπόν η Ειρήνη μου θα σε πάω πίσω Στην αρχή α, του περασμένου αιώνα εκεί που Το πετρελαιό και οι υδρογονάνθρακες ήταν η μεγάλη αιτία από τους αδελφού μουσουλμάνους και τις φαγές στη Μέσα Ανατολή, με το σύμφωνο σαν εξπικό. Και εκεί μπήκαν τα θεμέλια του αυτού που ζούμε σήμερα, που με τραμπουριστάννα μεθόδους ε, και μερκελίστικες προσεγγίσεις και με πουτινιές διάφορες, γλιστράμε ε, σιγά σιγά με μαθηματική ακρίβεια στο να γυρίσουμε το ρολόι «Εκατό χρόνια πίσω». Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι τότε πεθαίνανε στρατιώτες σε ποσοστό 95% και άμα 5% στους μοντέρνους πολέμους 100 χρόνια μετά έχει αντιστραφεί αυτό και είναι πιο ασφαλής η πόλεμη για τους πολεμοκάπηλους. Έχουμε 95% αμάχους και 5% στρατιωτικούς. Δηλαδή άμα τα θύματα από τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, δηλαδή όλες τους μικροτάχαμ πολέμου αναπεριοχή του κόσμου, καμιά κατοστή αισθήες υπάρχουν αναμένες τη άκ Καταλήγει σε αυτό το θλιβερό συμπέρασμα ότι 100 χρόνια μα πήγανε 1000 χρόνια πίσω και αρχίζουμε και μεσεωνίζουμε με τευτελεία. Και επειδή οι Βέλγοι και ειδικά οι Φλαμαδοί ε, το έχουν στο αίμα του όταν θέλουν να είναι στα καλά του και να θυμούνται και όταν γράφουν μπορεί να γράφουν πάρα πολύ ωραία και κυρίω όταν ζωγραφίζουν. Και όταν συνδυάσουν και τα δύο πάμε σε πολύ ωραία πράγματα και έχουν δίκιο κριτική που τον χαρακτηρίζουν ένα μελλοντικό, ε, δηλαδή που σύντο χρόνο γιατί είναι του 16. Θα γίνει κλασικό μυθιστόρημα Ο Στέφαν Χέρτμαν, Βέλγος Φλαμανδός Γεννημένος το 1951 στη Γάνδη Που έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά πράγματα Και έχει βραβευτεί άπειρες φορές έφτιαξε ένα εξαιρετικό βιβλίο Το 2013 Εδώ έχει εκδοθεί Από το 16 και μετά Στην υπόλοιπη Ευρώπη Πόλεμος και Τερεβινθίνη Σα αφήνω να ψάξετε τι μπορεί να είναι η Τερεβινθίνη Ψάξτε την ε, Και αναφέρεται στην ε, δεκαετία του 1980 Από κοινή η αφορμή Που ο παππούς παραδίδει στον Στέφαν Χέρτμανς Ο παππούς του δύο παλιά σημειωματάρια Ο Χέρτμανς δεν μπορούσε πολλά χρόνια να τα ανοίξει Όταν τα ανοίξε ήρθανε μυστικά στα, στο φω. Ο παππούς του είχε σημαδευτεί από τη φτώχεια της παιδικής ηλικία στη Γάνδη Στο τέλος του 19ου αιώνα μετά ήρθαν οι εφηλετικές εμπειρίες στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου του Επιλεγόμενου βρώμικου. Μετά ήρθε ένας μεγάλος έρωτα με μια γυναίκα που πέθανε πολύ νέα Η θλίψη της υπόλοιπης ζωής του καλύφθηκε από γαλήνιους πίνακες ζωγραφική. Ο Χάριτμαντς προσπαθεί να τον καταλάβει, να τον κατανοήσει τον παππού Καταγράφει τις δικές του προσωπικές αναμνήσεις από τον παππού Χρησιμοποιεί αποσπάσματα με τα μερολόγια, αναλύει τα έργα του και το κάνει με τέτοια τέχνη που το πόλεμο και το είναι η σπαρακτική αναψηλάφιση μια ζωή που συνέπεσε με τα τραγικά γεγονότα του 20ου αιώνα και μια προσπάθεια να δοθεί μια μεταθανάτια, σχεδόν μυθική έκφραση σε αυτή τη ζωή. Έχω από τι εκδόσει Καστανιώτη για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Τρία αντίτυπα για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11200, 8.200. Και για όλους, ούτως ή άλλω ε, να γυρίσω πίσω στο 1916, νοητικά. Πρακτικά όμως το 2016 και να ακούσουμε το «Θα έρθει ο καιρός». Σε στίχους Λαζαρο Αντωνιάδη, μουσική του Χάρη του Γκατζόβλια και στο τραγούδι τον Θεοδωρακικό ε, και τον χαζηδακικό Θόδωρη Βουτσικάκη. «Θα έρθει ο καιρός, πολλά θα είναι αλλιώς. Τον ήλιο θα ειναι τον ηλιο θα κοιτας σαν να μην φώτισε για μας. Κανένα φως ο ουρανός δεν έχει κρύψει». Μα μέσ' τη γνώση σου βαθιά ένιωθες θλίψη Ο τίτλος του CD «Στον Αγίον τα νερά» Θα έρθει ο καιρός, θα έρθει ο καιρός Που όλα θα είναι αλλιώς τον ήλιο θα κοιτά με χρωματά ορανό και στην παράσταση. Το φω όμω θα έπαιζε το ρόλο του. Ένα μικρό ηθοποιό γανένα Αντιμετωπίσει, Μα με στη γνώση σου βαθιά ενιώθεσαι. Θα έρθει ο καιρό, θα έρθει ο καιρό, όλα θα νέα. Θα ο καιρός Που ναι αλλιώς, τη νύχτα θα κοιτάς Σαν να μην ήτανε για μας Στα σκοτεινά ο ουρανός, Στο παρασκήνι ο Όπω θα έπαιζε το ρόλο του Ένας μικρός ηθοποιός Κανένα φως ο δεν είχε κρύψει Μα με στη γνώση σου βάθια ένιώθες θλίψη Κανένα φως ο ουρανός δεν είχε κρύψει Μα μες τη γνώση σου βάθια ένιώθες θλίψη. Θα έρθει καιρός, θα έρθει ο καιρός όλα θα είναι Όλα θα είναι είμαστε λοιπόν εδώ, είναι η να Κανέλη στο μικρόφωνο, η Νάνση Κανέλη στη μουσική, ο φίλος μου ο Γιώργος Καραγευρέκης στην, στον ήχο τη δεύτερη ώρα και είναι ο, ο, ο Ρίαλ, το Γιώργο τον, το τον έκανα Γιώργο. Εντάξει παιδιά, με συγχωρείτε, τώρα άμα βλέπω γάμα και μου το γράφουν μπροστά, μου τα νεύρα. Και θα έπρεπε εγώ να το θυμηθώ από μόνη μου, αλλά αυτό έχει... Συνηθίσει ο κόσμος πια να το βλέπει Ειδικά στο facebook από το πρωί στο βράδυ ένα αρχικό που δεν ξέρεις σε ποιο όνομα ακριβώς Παραπέμπει ε, Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα 211-28-200 είναι το τηλέφωνο Real και να αποστολή στο 1600 το κινητό Studio papaki Το email Ο Γιάννης στον ήχο Η Λιάνα στο μικρόφωνο Και ο Ανδρέας στη γραμμή Του fax και τον μήνυμα το λέω και εγώ από το Λονδίνο Δεν θα μπορέσει Λε, μακού χωρί να κουράζεσαι. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί διόρθωνε κάποια γραπτά για το Πανεπιστήμιο όλη μέρα και έφυξε με το συντακτικό το ρεδώ φοιτητών τη ιατρική. Αυτά είναι Λονδίνο, Έτσι. Ε, νομίζω ότι ε, εντάξει, μάλλον καλύτερη είναι αυτή η φρίκη από άλλε φρίκε που ζούμε εμεί εδώ. Μια σκήπες για πετρέλαια σου στέλνω από το Λονδίνο μια είδηση από αυτές που κάνει την παγκόσμια γεωπολιτική ειδησιογραφία να βρίζει once again. Δεν χρειάζομαι την ειδησιογραφία, χρειάζομαι τον καράστο στο οποίο πάω και βάζω βενζίνη. Εκεί που έχει πάει η βενζίνη, μαυρίζει η ανδρέα μου η ψυχή του καθενό. Λοιπόν, ο υπουργό πετρελαίου του Ιράν δηλώνει ότι ο Πέκ είναι υποκατάρρευση, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη του κινούνται μονομερός. Ο Ζαγκανέχ δεν τα έχει πει ε, με, με τι ΗΠΑ που έκαναν προσωρινή άρση του εμπάργου, αλλά όπω φαίνεται με τη Σαουδική Αραβία που δεν αφήνει το Ιρανικό πετρέλαιο να ξαναμπεί δυναμικά στι αγορέ. Και συνεχίζει: Το Ιράν είναι μέρο του ΟΠΕΚ μόνο λόγω των συμφερόντων του, με το Γενικό Γραμματέα του ΟΠΕΚ να απαντά κάθε φορά που υπάρχει σύνοδο του ΟΠΕΚ: τονίζω στου συναδέλφου μου να αφήσουν τη διαβατήριά του στο σπίτι και να σκεφτούν μόνο το καλό για τον οργανισμό. Διαβλέπει περαιτέρω ρωσική συμμετοχή στα εκεί δρόμενα. Αν σιγά με μη δεν διαβλέπω, όλη η ιστορία από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι τη Βενεζουέλα, μέχρι τη Συρία, μέχρι τη ζώνη, την buffer zone που, τη, που ετοιμάζονται να φτιάξουν με του Κούρδου, χωρί του Κούρδου, εναντίον των Κούρδων, με του Τούρκου, εναντίον των Τούρκων μαζί με του Τούρκου, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι με τη σειρά του, για διαφορετικού λόγου ο καθένα, στο βορρά τη Συρία και του Ιράκ, νομίζω ότι επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά το ότι βαίνουμε σε εμπόλεμε πρακτικές ενίοτε εμπορικές, ενίοτε πραγματικά εμπόλεμε. και μια εκείνη και, και ο Φώτης από το Σικάγο λέει ότι με ακούει, λέει Χριστός Ανέστη δεν συμφωνεί πάντα με την ιδεολογία μου αλλά τα τραγούδια είναι ωραία και μερικές φορές όπως η πόλεμοι είμαι λογική τι άλλε είμαι παράλογη, φαντάζομαι. Οπότε δεν πειράζει. Πάντα οι τρελάρε στι εκπομπέ φτιάχνουν το κέφι των υπόλοιπων που θεωρούν τον εαυτό του λογικό. Ε, αν θα μπορούσα να σου εξηγήσω τη διαφορά που μου ζητά μεταξύ κομμουνισμού και φασισμού, θα σου πω πολύ απλά με τη δική μου λογική. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και πολλά πράγματα για τη λογική. Ε, μόνο να σου πω ότι θεωρώ το ερώτημα παράλογο, γιατί αν δεν είναι οφθαλμοφανεί σε κάποιον οι διαφορέ τότε κανένας δεν μπορεί να του τις εξηγήσει. Και για να μην πω και καληνύχτα φίλε μου από το Σικάγο, πρώτη μου να πω καληνύφτα. Ως παραδοσιακό της Κάτω Ιταλίας, σε ποιή τη του Νομένικο Παλούμπο, με την εξαιρετική ερμηνεία των Χαΐνιδων, ένα τραγουδί που λατρεύω στα αλήθεια και σας το χαρίζω και σύνεγραμμένη γραμμένη στίχη του, τόσο ωραία η ερωτική, το 1870. Σας αγαπώ εγώ και πόσο μου λείψατε τώρα δυο εβδομάδες ε, Εσάς που αυτό που λένε, με τον όρο Αλλά θα το χρησιμοποιήσω διαδραστική επικοινωνία <δηλή> Δηλαδή να ανταλλάσσουμε απόψε παιδάκι Μα απλά να μιλάμε, να στελέτε μηνύματα, να σας απαντάω, να σχολιάζω, να μου μιλάτε Να λέω καμιά πληροφορία, να λέω κανένα κουτσοκέφαλο Να λέω φύνοκα μια φορά ε, κάτι στον αέρα έτσι για να... Ε, ε, διασκεδάσουμε. Όπω άφησα την Τερεβινθίνη και σα είπα να ψάξετε μόνοι σα. Και σπέβδει ο φίλο ο Νίκο ο Χουλιάρα και μου λέει, Λιανά, μιλάμε για τον νεύτη. Δεν μου λέει έτσι, μάλιστα. Μου λέει και η κυρία Κανέλη επίσημα. Okay. Τον νεύτη. Για να είμαι χρησιμοποιώ χρόνια. το γραφίζω Χρόνια νεύτη. Ω Τερεβινθίνη, οφείλω να ομολογήσω ότι το είχα ποτέ στο κεφάλι μου. Το ψάξα λίγο βέβαια εξαιτία του τίτλου και μόλι συνειδητοποίησα ότι είναι τον νεύτη. Επειδή μου αρέσει η μυρωδιά του νευτιού όταν είναι συνδυασμένη με τα χρώματα ε, και με στιγμέ ωραίε όπω είναι η ώρα που κάποιο ζωγραφίζει, ειλικρινά σου το λέω χάρηκα πάρα πολύ για την αντίδραση. Είπα το και μου είπε τρευνηθή, τρευνηθέλεο έτσι, και μάλιστα βγαίνει από το Πεύκο και από διάφορα άλλα πράγματα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον πράγμα για κοινότοπα πράγματα τη καθημερινότητα, γιατί έχουμε συνηθίσει τον νεύτη πια να το χρησιμοποιούμε ω έκφραση για άλλο πράγμα και καθόλου ωραίο σε σχέση με τη ζωγραφική. Και μάλλον στα οπίστια για να τρέχει κανένα πάρα πολύ γρήγορα. Και έρχεται και ο φίλο μου Μονιόνιο ο Μπακάλης, να που ανησυχώ, εγώ όταν δεν βρίσκω του φίλου και οι φίλοι έρχονται, έστω και καθυστερημένα, μου λέει καλησπέρα. Βέβαια, είναι γιορτέ ακόμα, με κάποιο τρόπο δηλαδή. Και λέει ότι με ακούει κάθε Σάββατο πια. Και εύχεται καλή συνέχεια, γιατί αφού μπορεί να με ακούει και το Σάββατο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όλα στο κόκκινο να τα πάμε, για να δούμε πριμέρα, τα μίκη και τα πλάτη και να γεμίσουν οι κάλπες με σφυροδρέπανα και γαρίφαλα σε λίγες μέρες. Τώρα που το λες, ε, αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να αναζητήσετε την ε, ανακοίνωση που έβγαλε ε, το Κουκουέ. Για την συμμετοχή του στην επιτροπή, την εκλογική που θα καθορίσει του χρόνου παρουσίαση στα κανάλια και χιλιαγένου, εξαιρουμένη στι χρυσή ευγία, γιατί όπω λέει και η ανακοίνωση, αυτό θα ήταν μια έμεση χρηματοδότηση από την ώρα που ο, η μια απόφαση τη Βουλή έχουν στη θεθεί τη χρηματοδότηση ή η υπόδική τη. Ε, το λένε κόμμα αλλά δεν είναι τη εγκληματική οργάνωση της Χρυσία Βγή, με μια διοίκη που πάει να κλείσει πέντε χρόνια. Αλλά εκεί θα διαβάζετε πόσο κοστίζει τελικά. Σε ανθρώπους απλούς και καθημερινούς αν θα ήθελαν να ψηφίσουν στις εκλογές αν θα ήθελαν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές πως σου ψηφίζει Είναι 200 ευρώ το παράβολο για να κατέβει στις περιφερειακές και στις δημοτικές 150 το παράβολο για να κατεβεί στις ευρωεκλογές πέρα από τις υπόλοιπε προϋποθέσεις Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι το πρόβλημα πόσο ο σε κάποιον να πάει στο Δήμο του να ψηφίσει να πάει στην κάλπη για να ψηφίσει. Και ανάμεσα στα αιτήματα του κόμματο, πέρα από το μοίρασμα του τηλεοπτικού χρόνου, που ίσως να είναι το απλούστερο, ευκολότερο και θα έλεγα και όχι το, λιγότερο, όχι το περισσότερο σημαντικό, είναι αν θα διευκολυνθούν, για παράδειγμα, οι, οι στρατιωτικοί, οι, τα στρατευμένα παιδιά ε, με δωρεάν εισιτήρια, αν θα διευκολυνθεί ο πληθυσμό με δωρεάν διόδια, να μην υπάρχουν διόδια, για να μπορέσει να μετακινηθεί και να μπορέσει να πάει να επιτελέσει το δημοκρατικό του καθήκον και να ψηφίζει γιατί αν το σκεφτείτε στο βάθος του δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε λαϊκό να πρέπει να πληρώσει κάποιος για να ψηφίζει να του κοστίζει για να ψηφίζει είναι σαν να πληρώνει με τα έξοδα από την τσέπη του τη διατήρηση της γνώμης του στην κάλπη αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται αποδεκτό κάτι τέτοιο ευρύτερα και από όλου. Μήπω από εκεί περιμένει να βγάλει λεφτά το κράτο ή να βγάλει τα σπασμένα των εκλογών. Και στις δύο περιπτώσει είναι άθλιο. Οπότε, μια και μου στείλετε τα μηνύματα, τι θα γινόμουν εγώ χωρί εσά, τι θα γίνω εγώ χωρί εσένα, λέτε το τραγούδι. Είναι γραμμένο πίσω το 1939. Και η στίχνη του Αντώνη Διαμαντίδη, η μουσική του Μανώλη Πορτοκάλι. Αλλά εδώ θα τα ακούσετε από τον Βασίλη Σκούτα και τον Δημήτρη Το Μιταράκη, που το ηχογράφησαν, το εκτέλεσαν και είναι και εξαιρετικά. Σχεδόν, σλές και είναι σήμερα η ηχογράφηση νόστιμο και ωραίο τραγούδι ε, Μιλάει για κυράδες και γυνάτια, για μάτια και καρδιές Και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα Τα μάτια σου και τα χειλή σου τα πνουργισμένα. Μα όλου ερωτεύεσαι και δεν συμμαζέρεσαι. Τι θα γυρώσει χωρί εσένα. Τον ο Σουρουνής γεννήθηκε το 42 Στη Θεσσαλονίκη Άφησε το μάτι του το κόσμο το 2016 Όταν τέλειωσε το γυμνάσιο έφυγε για τη Γερμανία Γιατί <χι> τότε είχαρε μεταναστεύσει Όλοι του οι συγγενείς Και μισή η Ελλάδα Μετά από μερικά εξάμινα σε γερμανικά Και αυστριακά πανεπιστήμια Διάκοψε τη φοιτησή του Και ταξίδεψε δουλεύοντας Εργάστηκε από υπάλληλος Μέχρι ναυτικό. Και από hotel μπορεί μέχρι επαγγελματία παίκτη ρουλέτας. Ήταν αυτό που λέμε στι μέρε μα. Συνεχώ ε, ε, επικαιροποιημένη δεξιότητα άνθρωπο. Έγραψε σε όλα τα είδη του πεζού λόγου. Έργα του μεταφράστηκαν σε πολλέ γλώσσε. Για το μυθιστόρημά του, ο χορός των Ρώδων πήρε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματο. Και για το βιβλίο του, το Μονοπάτι στη Θάλασσα, το βραβείο μυθιστορήματο των περιοδικών Διαβάζω Κανά ένα μήλο. Έχω λοιπόν στα χέρια μου το βιβλίο του «Ένα γόρι γελάει και κλαίει». Σε μια σειρά από αυτές που έχει βγάλει ο Καστανιώτης με σκληρό εξόφιλο, ε, που θυμίζουν τα παλιά καλά βιβλία ε, τα πιάνεις στο χέρι σου και ευχαριστιέσαι. Είναι μάλιστα και η γραμματοσειρά. Έτσι τέτοια ε, είναι από αυτά που εμένα με ενθουσιάζουν. Σας διαβάζω λίγο. Μέσα στη Θεσσαλονίκη ένα γόρι που γελάει και κλαίει. εδώ μέσα Αρχήναγε και τέλειωνε ο κόσμος τους Στην κάμερα η μικρή και η μεγάλη μάνα Όχι όμως για μένα για μένα αρχήναγε από τον καμένο φούρνο Μόλις τον πέρναγα πήγαινε ξυστά τον τοίχο της γρίας Κυριακούλας Που ήταν από τις βροχές και την πολυκεροσίνη φουσκωτός Και έτοιμο να ξεγενήσει βρωμιές και φτώκια Λίστραγε στην αυλή του Μπαρμπαρτέμι του Ασπριτζή έγραφα τα παπούσια μου κάτω από το βάρελο. Έστειβα το, α... το κεφάλι μου με ασβέστη, τα μούτρα μου με λάσπη, μου να πάρω στα βρομόνερα και έπειτα ικανοποιημένο όσο δεν γίνεται, τράβεγα να σμίξω με την αριταριά Σαν να βάζαμε στο σημάδι τα τζάμια τη Εκκλησία και όταν δεν απομένει κανένα γερό, βάζαμε στο σημάδι τα κεφάλια μα. Όταν τα σπάγαμε και αυτά, πολεμούσαμε να σπάσουμε την καμπάνα τη Εκκλησιάς την κρεμασμένη από το γεροπλάτανο και ήταν πρώτη γραμμή στόχο. Και αν οι φορεί ήταν οι και ποιο πάλι μα άφησε χρόνου. Και κάποτε κάποτε εμφανιζόταν ο γεροσκύλος μου, σταλμένο από τη μάνα μου, με κρεμασμένε από το λαιμό τη ταχυνόπητε, και στρονόμασταν όλοι κατάχαμα και τι καταβροχτίζαμε, καταστρώνοντα καινούργια σχέδια. Όμορφη, ανέμελη και προδότρα παιδική ζωή που μα άφησε. Τα χρόνια έκαναν να περάσουν από πάνω μου, μετάνιοναν και στέκονταν και στιβάζονταν κάτω από τα πόδια μου, σορό γεμάτο αμαρτίε, καλοσύνε, αποτυχίε και πείρα και μεθέργεψαν. Στεριάνιζα τον κόσμο ψάχνοντα και γυρεύοντα και τίποτα μη βρίσκοντα. Χτισιόμουν και με χτυπούσανε και χτυπούσα και δεν κατάφερα να πεθάνω. Πήγα στην Κόραση και στον Παράδεισο και πέτυχα να ξαναγυρίσω στη γη. Πλημμύρισα του ξένου δόμους με δάκρυα και μελάνια, μέχρι που μου στέγνωσαν όλα και δεν είχα πια ούτε λίπε να κλάψω άλλο, ούτε λεφτά να αγοράσω μελάνι. Και τότε ήταν που αποφάσισα να γυρίσω στα νερά τα ήσυγα, στον κόλπο των αγαπημένων, στον κόλπο τη μάνα μου. Τα παιδιά είναι τώρα καθαρά και αποδιώχν το βρώμικο. Και η κλυσιά τζάμια. Η καμπάνα απογοητευμένη έφυγε από τον πλάτανο και πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα κύριο και φτιαγμένο καμπαναριό. Ωραία γραφή, ένα γόρι γελάει και κλαίει, με άρωμα τη μετανάστευση και τη Θεσσαλονίκη, από τι εκδόσει Καστανιώτη. Έχω τρία αντίτυπα για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200, 8.200. Και το διάβασμα ενό τέτοιου βιβλίου πάει εξαιρετικά με έναν καφέ. Όταν ο καφέ είναι τη Βίκη σχολιού, η φωνή στη μουσική σου Γιουλ και στίχους θάνου Σοφού, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και όπως λέει Κινάνση με μια μικρή επισήμανση το Σουγιούλ τον ξέρουμε ως συνθέτει αρχονταρεπέτικον και όμως το 28 στην Αργεντινή το 1928 ήταν ο πιο περιζήτητος ακορντεωνίστας βραβευμένος από τον Εδωάρδο Μπιάνκο για το υπέροχο ταγό του ας για λίγο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 Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ Πότε βαρύ ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ Πότε βαρύ ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο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 Σαν κατακάθη του καφέ Για να Μ' αφήσεις. Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Και εκεί που έλεγα μ, για τις εκλογές Και πως πρέπει να διευκολύνει το πληθυσμός Και οικονομικά για να ψηφίζει Έχει το Κώστας και μου γράφει Καλησπέρα να μεταφέρει κάποιο τα εκλογικά του δικαιώματα Ώστε να είναι και πιο δίκαιη η ψήφος Και να γλιτώνει και τα μεταφορικά Ούτε σας πέρασε από το μυαλό ε Ρε φίλε Κώστα. Γιατί να μου περάσει από το μυαλό αυτό που λε εσύ. Λε και ο, ο υπηρετών τη θητεία του στρατιώτη θα πρέπει να μεταφέρει τα δικαιώματά του εκεί που υπηρετεί. Εγώ αναφέρθηκα ειδικά στου στρατιώ, στρατιώτε που πρέπει να διευκολύνονται και για τις γιορτές και για όλα. Και εσύ μου λε να μεταφερθούν τα δικαιώματα. Δεύτερον, όταν έχει δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ και σε εποχέ κρίση και ανεργία, πα οπουδήποτε για να βρει μια δουλειά, ξεριζωνόμενο πολλέ φορέ από το σπίτι σου και αφήνοντα σπίτι. Πίσω, γυναίκε, μανάδε, γονεί, γέρου, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει και τα δικαιώματα να πα εκεί που κυνηγά τη δουλειά. Που μπορεί να δουλεύει 8 μήνε στην Έβια, 6 μήνε στην Κρήτη, ε, θερινή εργασία και χειμερινή, ξέρω εγώ, στην Ήπειρο. Και θα παίρνει και τα δικαιώματά σου από δίπλα γύρω-γύρω για να ψηφίσει τι δημοτικέ εκλογέ, αναεποχή και όπω πετύχει και σου κάτσει στο τέλο τη τετραετία-πενταετία. Στα σοβαρά δηλαδή. Και αυτό διαμορφώνει το χάρτη τη χώρα κατά πώ γουστάρουν αυτοί που κάνουν τι εκλογέ και πώ κάνουν τι κατατμήσει, ώστε με βάση τι Σου Φαίνεται γενικά φυσιολογικό να πρέπει κάποιο για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα να πρέπει να πληρώνει και για να διασχίζει του δρόμου τη χώρα του να αφήνει και τον οβολό του στα διόδια. Μπορεί. Μπορεί. Ξέρω εγώ να σου φαίνεται φυσιολογικό. Εμένα δεν μου φαίνεται. Και επειδή δεν μ' αρέσει να μην μου φαίνεται κάτι, υποτιμώ όταν είναι. Βγάλμενο από καρδιάς να τα αφήνω ως έχει Ο Κώστας λοιπόν μου στέλνει το εξής κείμενο Και το διαβαζω απλώς ως έχει Παράνομα τρυλίκια Γαλάζια μάνα, φτωχή τσιγκάνα Μες τα βαλκάνια γυρνάς με δίχως πλάνα Μίζες τα πάντα Και ρεζιλίκι να κόβεις πρόστιμα μονάχα στα τρυλίκια Το αύριο που καρτεράς πως να έρθει να σε Που σε τα πίτουρα και το αλεύρι Γαλάζια μάνα, μοιάζει ζητιά μες με στι Ευρώπη την απάνθρωπη αλάνα. κλάδες για σκουλαρίκια και κυνηγά μόνο παράνομα τερλίκια. Το αύριο που καρτεράς πως να έρθει να σε βρει που σ' ακριβεί τα πίτουρα και φτηνεί τα αλεύρι. Γαλάζια μάνα, τον κάθε κάφρο βάζει ηγέτη σου που κάνει το ασπρομάυρο, μαύρο, πουλά στον κόσμο γοητηλίκια. Κι όμω ξυπόλητη γυρνά για δυο τερλίκια. πέρα, το βρίσκω τραγούδι. Παρακάτι έτοιμο με κανένα δυο μικρές διορθώσεις στο στίχο Οπότε τι να σου χαρίσω εγώ Αγάπη που γίνες δικό μου Εδώ η ερμηνεία είναι η διασκευή του στα μάτη Πολλοί ερίζουν και λένε διάφορα για την, α, τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού Στο τυπικό του πράγματος, στον κατάλογο της Πάλε ποτέ Επί Το τραγούδι είναι μουσικής Μάνου Χατζηδάκη Και ο Γεωργο Κουπούλου Η στίχη του Μιχάλη Κακογιάννη Και η Αθάνατη πρώτη ερμηνεία Ήταν της Μελίνας Σε όλους όσους Σε όλους όσοι ξέρουν Να αγαπούν Με δίκοπα μαχέρια. <Τι> Με την εξαφάνιση της συνδικαλιστικής μαφίας, διαβάζω στη γιατιούσα, από την πρόσφατη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση ή μάλλον αποκέντρωση στην Κλαβόνος, το πάμε κυκλοφόρη σε ένα σποτάκι, συμβάλλοντας στην αγωνιώδη αναζήτηση των εργοπατέρων εκπέμποντας Silver Alert. Μπαίνω λοιπόν στο YouTube και το ψάχνω και έχω πεθάνει στα γέλια, γι' αυτό και σας το λέω. Πάρτε το κι εσείς, Είναι από τα πιο εύστοχα πράγματα που έχουν κυκλοφορήσει στο YouTube και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και viral. Και μάλιστα το βίντεο δίνει πλήρη στοιχεία. Ηλικία όσο του πουν οι εργοδότε. Εξαφανίστηκε 1η 1η-5η, 2019 από παντού. Γράφει, μάλιστα πάνω. Κυκλοφορούν στα γραφεία του ΣΕΒ και παραμινούν για την προφύλαξη του κινήματο από τους εργάτες του εργάτε του Πάμε. Στο τέλο, ακούγεται και η έκκληση. μα το βάλετε να το δείτε, αν του βρείτε, καλέστε το ΣΕΒ, το Υπουργείο Εργασία ή την άμεση δράση. Μια πραγματική ευγενική χορηγία του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου που ευελπιστούμε να αποδώσει καρπούς σύντομα. Εξαφάνιση εργατοπατέρων, Silver Alert νομίζω θα το χαρεί η ψυχή σας και θα γελάσετε, γιατί οι εργάτες όταν έχουν κέφια δεν τους πιάνει κανείς. Εκτός κι αν είναι από αυτούς που δεν παίρνουν και ούτε για απόφαση. Γιατί εδώ ο Βασίλης Παπαγκοσταντίνου, ο Δελιβοργιάς και ο, Παπα... ο Λάκης Παπαδόπουλος μαζί έχουν ε, τραγουδήσει και έχουν αποφασίσει πάνω σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, το «Δεν παίρνω απόφαση καμιά». Η στίχη είναι του παντελή του Αμπαζί και θα το ευχαριστηθείτε να μην φάω ξαναφάω βράδυ, να με το κόψω το ρημάδι, να χαρίσω την κιθάρα, να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση. Γιατί δεν παίρνουν απόφαση Ακούστε το και θα καταλάβετε μόνοι σας Είναι γραμμένο πίσω το 2015 Όταν η ελπίδα ερχόταν Μετά μας βάρασε κατακούπτελα Πέσαμε τα ανάσκελα Και το χαρίζω με εξαιρετική αγάπη Και στη Μαρία που μιλάει για τις φοβερές αδρέφες Κανέλη Που τις αισθάνεται σαν οικογένεια χρόνια σου πολλά Να μην ξαναφάω βράδυ Παίρνω απόφαση Να το κόψω το ρημάδι Παίρνω απόφαση να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση Να μην ξαναδώ αγώνα, να μην στα γόνα. <σταγώνα> Το παπάκι να πουλήσω, στο χωριό μου να γυρίσω <σταγώνα> Δεν παίρνω απόφαση Απόφαση καμιά Να είμαστε εμείς οι δυο μακριά Να μάζεψε όλε τι γάτες Αν σε ευχαριστεί. Oh, oh, oh, oh. Και να διώξω και το σκύλο Αν χρειαστεί Πιθύνεις oh, oh, oh. να μην ξανακούσω Ούτε να λευθώ oh, oh, oh. Τα μαλλιά μου να τα λούσω Με λευκάντη με τους φίλους να μη βγαίνω, παίρνω απόφαση <Το> Τα κορδόνια μου να δένω, παίρνω <Το> απόφαση Φέρμα πια ο <Το> και ο Looky <Λουκί> λουκ. <Το> Για χατήρι σου <Το> μωρό μου, θα αλλάξω λουκ. <Το> Δεν παίρνω απόφαση καμιά να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω αποφασί καμιά. Να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να γυμνάζομαι στον πάγκο. Παίρνω απόφαση. Oh, oh, oh, oh. Και να μάθω του είστι από μάπω. Παίρνω απόφαση. Κυριακές να μην ψαρεύω. Παίρνω απόφαση. Oh, oh, oh στα πάντα σε χορεύω. Πέρνα ποφασι Και αν να δυνατήσω, δεν θέλει δουλειά να στήσω. Όσα βγάζω να στα φέρνω. Και άμα θέλει να το παίρνω, δεν περνά ποφασι καμιά. Μα ζούμε εμεί οι μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε δείτε, μακριά, Κριά, Βεβαιναπόφασι, Κάμινα, Να ζούμε, εμείς, οι δυο, μακριά. Δεν Να μα δείτε, Ιδιώμα Κριά, δεν Κριά, Ιδιώμα Κριά, Ιδιώμα Κριά, Ιδιώμα Κριά, Ιδιώμα Κριά, Ιδίωμα Κριά, Ιδίωμα Κριά, στο βούδα να πιστέψω Παίρνω απόφαση Μέσα πίδι να παλέψω Παίρνω απόφαση Να νιστέψω μια βδομάδα Παίρνω απόφαση Και να αλλάξω και ομάδα Παίρνω απόφαση Ότι θε να το αλλάξω Την περούκα να πετάξω Να ξυρίσω το μουστακι να μην ξανακούσω λάκη. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να ζούμε εμεί οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε εμεί Να είσαστε εσεί οι, οι, οι, οι δυο μακριά. Λοιπόν, α, θέλω να τσαντήσω το φίλο που με ρώτησε τη διαφορά κομμουνισμού και φασισμού από το σικάγο. και θέλω να τσαντήσω και τον α, α, Τάκη α, λοιπόν θα σας τσαντήσω με την πραγματικότητα θα σας τσαντήσω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διά του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τον Τραμπ διαβολικά καλό αν ψάχνετε ερμηνεία του τι μπορεί να είναι διαβολικά καλό, το διαβάζω στην Κατιούσα με πληροφορίε από το Reuters, έρχεται ζουμερό-ζουμερό και καυτό. Και νομίζω ότι τώρα που η Ελλάδα ακόμα χάει στα αλήθεια, βλέποντα γονεί να παραλαμβάνουν ένα παιδί την ώρα που έπαιζε με μια σφαίρα καρφωμένη στο κεφάλι. Νομίζω ότι μπορούν να αισθανθούν ότι υπάρχει διαβολικά καλό και να το αποδώσουν εκεί. Το λέω πολύ πικρά και πολύ ηρωνικά και θα καταλάβετε γιατί. Διαβάζω λοιπόν το εξής Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη η οπλοφορία των εκπαιδευτικών στη Φλόριντα Εξαγγελία που ο Τραμπ και το λόμπι της National Rifle Association είχαν κάνει από την πρώτη στιγμή των πυροβολισμών σε σχολείο του Πάρκλαντ που άφησε πίσω του 17 νεκρούς και 17 τραυματίες Την περασμένη Τετάρτη, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη Η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία της πολιτείας πέρασε νομοσχέδιο που επιτρέπει την οπλοφορία εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη με ψήφους 65 υπέρ και έναντι 47 κατά. Ο κυβερνήτης Ροντεσάντης αναμένεται να υπογράψει το νομοσχέδιο δίνοντας έτσι στα σχολεία τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα οπλοφορίας με μοναδική προϋπόθεση οι δάσκαλοι να έχουν περάσει από 144 ώρες εκπαίδευση. Ένας δάσκαλος με σιδερικό Πέραν του ότι είναι ό,τι πιο παιδαγωγικό μπορεί να φανταστεί κανείς την ώρα του μαθήματος, προσφέρει και πλήρη κάλυψη σε περίπτωση που κάποιο τρελαμένος μαθητής αρχίσει να πυροβολεί. Και αυτό γιατί με 144 ολόκληρες ώρες εκπαίδευσης θα μετατραπεί σε διασταύρωση Τσακ Νόρις και Ράμπο, πετυχαίνοντας με την πρώτη το στόχο και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες. Το μέτρο αυτό... Έρχεται σε επέκταση ενό νόμου που απαιτεί από τα σχολεία τη Φλόριντα να έχουν τουλάχιστον ένα οπλισμένο μέλο του προσωπικού του ή κάποιον αστυνομικό στο χώρο, όχι όμω και μέσα στι τάξει. Παράλληλα, υπό το κύμα των αντιδράσεων και διαδηλώσεων κατά τις οπλοχρησία στην πολιτεία και σε όλε τι ΗΠΑ, ο νόμο προέβλεπε και την αύξηση του ωρίου ηλικία οπλοκατοχή από τα 18 στα 21, όπω και τη θέσπιση αναμονή τριών ημερών για την αγορά όπλων. Από τι 67 κομιτείε τη Φλόριντα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα 40 ενώ κάποιες από αυτές έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχει κανένα σχολείο στην επικράτειά τους σε αυτό. Πώς σας φαίνεται ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ας πάρουμε λοιπόν μια ανάσα ως απάντηση σε κάτι τέτοιο με τον κουρτβάιλ και τον Φερνέ. Να γυρίσουμε δηλαδή πίσω στο 1934 τότε που πάταγαν το ποδάρι του οι πάνω στο σώμα της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου και άρχιζαν το αιματοκύλισμα έτσι ώστε σήμερα τα φίδια που βγαίνουν από τα ίδια Άουσβιτς, από τις ίδιες, από τις ίδιες τρύπες των εκτελεσμένων πτωμάτων και των θυμάτων του φασισμού να μπορούν να διεκδικούν ρόλο αναμορφωτή ίστας Ευρώπας παραμονές ευρωεκλογών και κάποιοι, κυρίως αυτοί που δημιουργούν το φασισμό ω μαύρο σκυλί, έναν τεράστιο μηχανισμό που το πετάνε στην αγορά την κατάλληλη στιγμή για να ελέγξουν τις μάζες, τι αντιστάσεις και τα πλήθη, με κύριο στόχο τους κομμουνιστές, δηλαδή με μια αντικομμουνιστική διάθεση και με τη χαρά να βλέπουν το κόκκινο σέμα στις δοντάρες τους, ε, νομίζω ότι έρχεται και δένει και ταιριάζει το πράγμα με την ε, βασική παγκόσμια οπισθοδρόμηση του δυτικού και όχι μόνον πολιτισμού έτσι ώστε να αγγίξουμε εκείνες τις πεμπτουσίες που οι τιμένοι του 45 σήμερα αποκαλούν εθνικισμό και πατριωτισμό και ας τους φεύγουν οι τρεις τους ευρωβουλευτές Καταγγέλλοντας ο ένας τον άλλον Για μαύρα λεφτά που τους τρώνε Για προδοσίες, για χίλια δύο άλλα πράγματα Ο αρχηγός να είναι καλά Σαν τον ο, Αδολφάκο Εκείνον τον Κοντοστούπη Με το μουστάκι που γοήτευσε Τα απογοητευμένα πλήθη Και τα μετέτρεψε σε μαύρα σκύλια Δεν ήταν όλη η Γερμανία έτσι Και έτσι Εδώ θα ακούσουμε Κουρβάιλ Γιουκάλι Δηλαδή η χώρα της ουτοπίας Εκεί Τι είναι το γιουκάλι <laughs> Το γιουκάλι είναι ένα όνειρο Είναι μια τρέλα και ας μην υπάρχει Είναι ο σεβασμός Είναι η ευχαρίστηση Είναι η ευτυχία Είναι μια γη Εκεί όπου όλοι Αφήνουν πίσω τους Τις έγνοιες Είναι μια λάμψη Μες το σκοτάδι Είναι πολλά πράγματα το γιουκάλι είναι ο Κουρτβάιλ και εδώ σας το αφιερώνω σε όλους και όλες ως ένα κομμάτι από τη διαμόρφωση των κριτηρίων για τις εκλογές από την Αλεξάνδρα Γράβας μια εξαιρετική διεθνούς φήμης με το σοπράνο που αποσύμπτωση εμφανίζεται σήμερα στο Μέγρο Μουσικής Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9 Σας αποχαιρετώ και λυπάμαι που δεν έχω χρόνο να διαβάσω και μηνύματα που άργησαν να έρθουν την τελευταία στιγμή. Μπορώ όμως να αποχαιρετήσω το Φώτι από το ε, Σικάγο και τη Φέδρα που έστειλε ένα ωραίο μήνυμα και αφορά στην χρυσαυγήτικη αντίληψη με τα χρώματα ελληνικές, ελληνικής σημαίας στη χώρα των τερλικίων. Λοιπόν, Uh, φιλιά πολλά κοριτσάρα μας λες Μ, Μακάρι να μου ένα κοριτσάρα Αλλά πάντως έτσι αισθάνομαι Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο Με κάποια είδηση Έστω και προσωπική σε εσά Που να μην έχει τίποτα από το θανατικό, τη βρώμα και τη φανατήλα Των ημερών Σε πρέσκο βουτιμόντε Μα Rend au gré du lendemain conduisez un jour l'île toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous. en. to see